Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να υπερβούμε δυσκολίες και έχουμε φέρει δημοσιονομικά αποτελέσματα που εκπλήσουν φίλους και εχθρούς. Αυτό το είπε χτες, Α, στον Ντουσκ μπροστά. Ποιοι είναι οι φίλοι. Ποιοι είναι οι εχθροί, αυτό είναι το θέμα. Ήχθυξέρμα. Και φίλους έχουμε και εχθρούς έχουμε σαν χώρα. Ναι. Το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί που έχουν εκπλαγεί. Ποιοι εκπλάγηκαν Έχει, που λέει και ο Σταύρος Ποιοι εκπλάγηκαν, είναι ένα ωραίο ερώτημα. Εμεί εδώ οι Έλληνε, μια εκπλαγή την, την έχουμε πάθει να λύσουμε. Για άλλου λόγου βέβαια. Όχι για άλλου, δεν αυτού. Ο... Δεν εννοούσε αυτού ο Αλέξη Τσίπρας Όμω μια έκπληξη υπάρχει με τα ναι. αποτελέσματα που έχουμε φέρει τα δημοσιονομικά. Επικαλείται εδώ του αριθμού, αν καταλαβαίνω καλά. Ε, τι θα επικαλεστεί του ανθρώπου. Επειδή έβριζε το Σαμαράκι και το Βενιζέλο, επειδή τότε και οι άλλοι επικαλούνταν. Του αριθμού, δεν έχει σημασία. Μιλάμε εδώ ελληνικά όπω τα θέλουμε Νεο ελληνικά. Και όπω πρέπει. Ο άλλο λέει εκπλάικα και είναι αρχηγό κόμματο. Γιατί όχι και εμεί, να λέμε επικαλούντουσαν. Δεν γίνεται από θέμα... να γίνει αρχηγό όμω. Απλώ ήθελα να Άλλοσο, λέει, θα εμείς αυτά, κάνουμε τηλεόραση. Και εμεί κάνουμε τηλεόραση, άρα λέμε αλήθεια. στον Σταύρο, Ναι, σωστή. Όχι 20 χρόνια που έκανε ο Σταύρο, αλλά κάνουμε 10. Και με άλλο τρόπο. Λέμε τη μισή αλήθεια. το Μέχρι στιγμή. Στα επόμενα 10 χρόνια θα πούμε και την υπόλοιπη αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν νιώσει έκπληξη. Το χρησιμοποιεί και με, με το αίμα του ελληνικού λαού βγαίνει ο άλλος και λέει έχουμε ε, κάνει να νιώσουν έκπληξη φίλοι και εχθροί. Με τα πλεονάσματα αυτά που έβριζε το Σαμαρά. Ε, με τα ίδια, ναι, άλλαξαν οι Με τους βέβαια. φόρους, με τις καταθέσεις που φεύγουν κάθε μήνα από τις ελληνικές τράπεζες. Μάλλον με τη μείωση της ανεργίας. Ποια μείωση. Αυτή. <laughs> Ποια μείωση. Ένα Ναι, ωραία, μάλιστα. Ναι. Ε, τα έλεγε αυτά εκεί στον Τούσκ. Ο Τούσκ είναι πρόεδρο, καταλαβαίνει, τη Ευρώπη, Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Θεσμικό ρόλο: τίποτα δεν κάνει, πάει και έρχεται. Θέσει έχουμε, πληρώνουμε θέσει από εδώ και από εκεί και ανθρώπου. Κάποια στιγμή είπε και το εξή στον κύριο Τούσκ. Έχουμε βρεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό σε ένα πλαίσιο συμφωνία, το οποίο δεν μπορεί κάθε φορά στο παραπέντε να παραβιάζεται. Διαρκώ έχουμε καλά νέα, αλλά στο παραπέντε βλέπουμε κάποιου να προσπαθούν να μεταφέρουν. Θα γκολπώσουν να μεταφέρουν το στόχο λίγο παραπέρα. Και επειδή εδώ δεν παίζουμε ένα παιχνίδι α, όπως παίζαμε όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε τις κουμπάρες, εδώ παίζουμε με το μέλλον ενός ολόκληρου λαού, αυτό πρέπει να σταματήσει. Από αυτή τη δήλωση προκύπτουν δύο πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά. Βεβαίως. Πρώτον, πόσο μεταφραστής μετέφρασε «παίζουμε τις κουμπάρες»? Στο. Τούσκ. Εγώ έχω αυτή την απορία. Like δηλαδή, the godmother. We are playing the godmothers. Και τι είναι αυτέ. Οι Ινωνέ είναι αυτέ. Κουμπάρε πώ είναι. Δεν ξέρω. Δεν πα περιπτώσει. Πώ το μετέφρασε και τι κατάλαβε ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ο Έλληνα πρωθυπουργό του έλεγε ότι εμεί εδώ δεν παίζουμε τι κουμπάρε. Είναι ένα θέμα. Α πούμε Εγώ νομίζω. Βάζουν αυτό το ακουστικό εκεί και ακούνε μουσική. Θα ακούσει το Τζίπρα ο Τούσκ. Είχε άλλη όρεξη. Άμα λέει ότι. Εσύ έχει τον Τζίπρα δίπλα. Ναι εντάξει Τι θα βάλεις να ακούσεις Καλά εννοείται Ναι έχει πλάσε, πιάσε, πιάσε μελωδία Βάλε κάτι άλλο <laughs> Βάλε κάτι άλλο Έχεις ένα δίκιο σε αυτό Το δεύτερο πολύ σημαντικό Επίσης Εξίσου Είναι Δεν είπε Όπως παίζανε Τις κουμπάρες Λέει όταν είμαστε μικροί Είπε ο Αλέξης Τσίπρας Που παίζαμε Τις κουμπάρες Εμεί το γιατρό. Δεν ξέρω τι έκανε αυτό. Εμεί παίζαμε τον γιατρό και. Εδώ υπάρχει σεξι... μια σεξιστική προσέγγιση. Ναι. Τα αγοράκια παίζουν υπάρχει. τον γιατρό, τα κοριτσάκια παίζουν τι κουμπάρε. Ναι, αλλά άμα έχει αδερφή, τι θα κάνει. Θα παίξει και τι κουμπάρε, θα παίξει και αυτό το γιατρό. Άρα και ότι τσίπρασε έτσι λε, βέβαια. Ή Γιατί όπω ξέρουμε στην ξαδέρφη και στη θηλιά. Οπότε <laughs> αναγκαστικά. Τι ξέρουμε στην ξαδέρφη και τη θηλιά. Να δω, We are not playing the best man-woman. αυτό είναι η κουμπάρα. Best man. Ο κουμπάρο είναι ο best man. The best, best woman είναι η κουμπάρα. Η κουμπάρα. Α, έτσι ναι, το... Και τι κατάλαβε να του best woman. Oh, I see. I see. you're not playing. <laughs> Is that a game? Κατάλαβε ότι, ότι εδώ ο πρωθυπουργό παίζει τι κουμπάρε. Πα, Είναι θέματα αυτά, θέλω να πω. Γιατί Μην δεν καταλάβει σωστά ο Τούσκ και πάει και φέρει κανένα μνημόνιο λάθο. Θέλω να καταλάβω. Είναι το σωστό, σωστό μνημόνιο. <laughs> <laughs> <γιατί, laughs> λάθο μνημόνιο σωστό. δεν αντέχει ο τόπο. Θα επαναστατήσει <laughs> φοβάμαι. <laughs> και ο λαό. Ο, ο τόπο δεν αντέχει έτσι κι αλλιώς, ο Τα, τα Λάθο μνημόνιο έχει ένα δίκιο σε αυτό. Θέλουμε τα σωστά μνημόνια. Αφού έχουμε ψηφίσει μνημόνια. Περνάει ένα τρέιλερ στην ΕΡΤ και βλέπω είδα την λέγεται Τριμέη. Θα πάνε με πόλεμο με την Ισπανία, θα κάνουν πόλεμο για τον Κιβραλτάρ και... Κάτι ακούω εκεί, κάτι βγαίνουν Φελμή. Όχι μόνο εμείς εδώ και... που βγαίνουν οι Τούρκοι Και δεν ξέρουμε ποια μέρος να πάρουμε Της Ισπανία, αναγκαστικά Και της Βρετανίας αλλά της Ισπανίας Έλα ναι. τώρα για μια, πως το είχε πει ε, Ο Πάγκαλος Για μια κολοσημαία, για ένα Άναι. κολονησί Τώρα αέρας. ένα κολοακροτήριο Ναι, τώρα για το Γιβραλτάρ θα τσακωθούν δύο χώρε πολύ μεγάλε στη Λοβάτη. Η μία πια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η άλλη δεν είναι, έφυγε νωρίς και γλιτώνει μάλλον. Μην πάει ο Ερντογάν και κάνει τίποτα εναέρια εκεί παραβιάσει το Γιβραλτάρ. Μην πάμε εμεί να υπερασπιστούμε το Γιβραλτάρ. Ενωμένη Ευρώπη είμαστε. Γιατί για το Γιβραλτάρ θα πάει η Ευρώπη. Εκεί Ενωμένοι, Για το games προφανώς κάτι θα έχει μεταφράσει αντίστοιχα και τι για την αγγλική μετάφραση ο συνάδελφο εδώ δεν, δεν ξέρω, δεν ξέρω. αυτό yes. yes. yes. yes. yes. yes. yes. yes. με τις κουμπάρες λοιπόν και τη μετάφραση και το τι έπαιζε yes. αμέσως μετά ο Αλέξη Τσίπρας ε, κοκορεύτηκε εκοκορεύτηκε yes. εκοκορεύτηκε <laughs> ο Αλέξης <laughs> μπροστά στο Ντουσκ για το πλεόνασμα του 3,5% που τα έχουμε πιάσει γιατί αυτοί θέλουν να μας τα βάλουν το 18% mm -hmm. αλλά του βγήκε και από τα αριστερά ο Αλέξης ω αριστερό. Και λέει: Έχουμε πιάσει το 3,5%. Θυμάσαι εσύ για ποιο ακριβώ νούμερο πλεονάσματο κατηγορούσε τον Σαμαρά και έλεγε ότι αυτά τα ε, πλεονάσματα του Μουέματο δεν πρέπει. Θυμάσαι ποιο νούμερο, 3,5%. Λοιπόν, 3,5. τα δεν πέζε yeah, να yeah, Το 2016 τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα ενώ ο στόχο του προγράμματο ήταν για πρωτογενέ πλεόνασμα. 0,5% του ΑΕΠ. Το έτο αναμένεται να κλείσει με πρωτογενέ πλεόνασμα πολύ πάνω του 3%. Ήδη έχουμε πιάσει από το 2016 τον στόχο του πρωτογενού πλεονάσματο που το πρόγραμμα μα θέτει για το 2018. Ήδη έχουμε πιάσει τον στόχο του 3,5%. Γιατί κακό είναι να το ξαναπιάσουμε και τον χρόνο και τον άλλο χρόνο. Αυτό έχουμε πιάσει μια χρονιά ενώ δεν ε, το είχαμε ω στόχο. Το πιάσαμε το 3,5. Το οποίο βρίζαμε του Σαμαρά. Και δεν Όμω. Ο, όμως... ο Σαμαρά έπρεπε να φύγει για τα αιματηρά πλεονάσματα. Σύμφωνοι. Όμω εδώ δεν, έχουν, δεν έχει δημοσιονομικό, δημοσιονομική επιβάλληση αυτό το πώς, πλεονάσμα. Πώ έτσι. Τέσσερα δι συμφώνησαν χθε. Ναι, αυτά που τους... λένε τέσσερα δι. Ποιο θα τα πληρωθούν μόνα του πώ. Οι φοπλιστέ, μάλλον. Πέξο. Ξέρω εγώ. Οι φοπλιστέ, Θα βάλει φόρο. Ε, κάτι, ξέρω αφού δεν έχει δημοσιονομική τέτοιο Αν είναι επιβάρυση... ουδέτερο, προφανώ θα είναι για αυτού Άρα... που δεν έχουν πληρώσει με mm, Δεν το είχα καταλάβει αυτό. Ε, δεν το έχει κάνοντα... καταλάβει, δεν τα ακούσα αυτά δεν που θε. Δεν το έχει πει, το κρατάει μυστικό για να μην ευνηδιάσει την Ευρώπη. Όχι, το έχει πει. Είχε πει ότι τα πλεονάσματα αυτά δεν θα έχουν δημοσιονομική επιβάρυση. Είχε πει ότι θα, τα... θα τα πληρώσουν οι Θυμόμαστε που και που. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισε τα Σαρδάμ ως άλλος σημείτης. Έκανε δύο καλά. Να ακούσουμε το πρώτο. Η Ελλάδα παίζει έναν κρίσιμο, σταθεροποιητικό και εγγυητικό ρόλο. Ενώ παράλληλα έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να αποκατακτήσει, <κυρίζει> για να αποκατακτήσει την εμπιστοσύνη και να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Εντάξει. Ε, ε, η αποκατάκτηση τη εμπιστοσύνη δεν είναι ασήμαντο. Ένα αναμενόμενο το λέει κανεί Σαρδάμ, Μπερδεύεται λίγο η γλώσσα. Λογικό είναι. Εδώ είχαμε πρωθυπουργού Σιμίτη και Γιώργο. ή ενδεχομένω μπορεί να έχει μια αλλεργία στη λέξη εμπιστοσύνη. Οπότε οτιδήποτε. Πριν... Αποκατάστα, διεστά, ναι. Αποκατάσταση. Αυτό λέω. Δεν ξέρω να το χαρακτηρίσει. Ότι έχει να κάνει με oh. εμπιστοσύνη δεν την ξέρει κανεί. Δεν την <δεν, δεν> <laughs> καν την Δεν είναι ω έννοια. Την έχει πουλήσει. Δεν εμπιστεύεται κάποιον. Δεν μπορεί Γιατί νιώσει. Δεν μπορεί Γιατί ο λαό είναι σκληρό. Τι κάνει η προπαγάνδα όχθη. Και του κάνουν πόλεμο. Τους κάνουν που πόλεμο. ακούγαμε προχτέ. Κάποιο από του γνωστού βουλευτέ έλεγε ότι μα κάνουν πόλεμο. Ναι. Μα πολεμάνε. Και άντε, ναι. Και τι κάθομαι. Δεύτερο... κάνει πόλεμο άλλο. Άντε, κάθομαι σαρδάμ. Σαρδάμ. Σαρδάμ. Το δεύτερο ωραίο σαρδάμ που είπε, νομίζω ίσω να το έχετε ακούσει, γιατί έχει κάνει μια καριέρα στα social media από χτε, είναι αυτό. Δεν είναι μόνο η πληροφόρηση που έχουμε από τι χτεσινέ εξελίξεις Είναι και η αίσθηση που έχουμε οι πολιτικοί ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτή η ταλαιπωρία τελειώνει και που ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα πολύ σύντομα να θρέψει, τους καρπούς, να θρέψει τους καρπούς των δύσκολων και επίπονων προσπαθειών όλο τον τελευταίο χρόνο. Αφού δεν είπε να αναθρέψει τους καρπούς, πάλι καλά. Ναι, πάλι καλά. Ε, αυτά λοιπόν με τα δύο ωραία σαρδάμ του Αλέξη. δεν είναι σαν Σιμίτη τώρα. Καλά είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Καλά για Αλέξη. Να το Σιμίτη κανεί. Άλλωστε ναι. τον διαδέχτηκε μετά ο Γιώργο Παπανδρέο που ήταν επίση Σιμίτη. Καλό, Αλλά για Αλέξη που δεν μα είχε συνηθίσει. Δεν είναι άσχημα. Καλά. Όχι, είναι. Αλέξει, αυτά είναι, είναι από μια ομιλία δέκα λεπτών. Αλλά, τη εβδομάδα που βγαίνει και ο Σιμίτη ξανά. Ναι, πρέπει να πάμε. Δεν πάμε να πάμε αυτά με τα δεύτερα. Να πάμε ψηλά λίγο τον πάνε... πύχη, πάνε... όντω. Εντάξει, έχει δίκιο. Μήνυμα εδώ είναι σαν Παιδιά καλημέρα από το Φρανκφούρτη, έχω φύγει για μετανάστηση του 1991. Έχει φύγει από το... με μυτσοτάκι. Πριν γίνει μόνο. Ναι, ναι, ναι. ναι. <χι> Πρωτοπόρο. Και λέω να γυρίσω το 2021 πάλι με μυτσιάκι. Δεν γυρίζω καλύτερα. Λέω αν δεν θα ξέρει. Μπορεί να αναποδώσουν όλα αυτά που λένε εδώ οι ΣΥΡΙΖΑ και όπω ακούγαμε χθε εδώ από αυτή την εκπομπή. Ο Βέτα είπε ότι 18, 19, 20-21 είναι χρονιά ανάπτυξη, όχι μία, τέσσερι mm. χρονέ ανάπτυξη. Οπότε αν πάνε όλα καλά, θα το εκτιμήσει ο λαό, θα έχουμε πάλι Τσίπρα. Οπότε θα γυρίσει με Τσίπρα. Στο λέω εγώ από τώρα. Κοσταμπάνε. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου, ετοιμάσου Γυρίζεις με, ε, με. Όχι με Μητσοτάκι, με. Δουμπάι θα γυρίσει. Το βλέπω εγώ, Δουμπάι. Έχουμε ήδη αρχίσει. Έχουμε ζέστη σιγά-σιγά. <laughs> Έχει αυξηθεί λίγο το καλοκαίρι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. Ναι, είναι η Ελληνοφρένια. Όπω την ακούτε κάθε Πέμπτη, ακούσαμε λίγο από Τσίπρα, έχουμε και Λεβέντη, Πάμε να ακούσουμε. Αλλή, τις... μόνο. Άδωνη, δεν έχετε να διαφημίσουμε λίγο Άδωνη σήμερα. Μ... Α, ωραία, μια που το πέστε. Όπω βάζουμε Άδωνη, βγαίνουν, βγαίνουν κάνα δυο στο Twitter, Κροατέ, φίλοι, δεν ξέρω τι είναι, και εδώ μερικοί και λένε πάλι Άδωνη, διαφημίζετε τον Άδωνη. Συγγνώμη, ο είναι αντιπρόεδρο. Του δεύτερου πρώτου σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει αν γίνουν εκλογέ και επιβεβαιωθούν όλα αυτά, θα είναι και υψηλό βαθμό τέλεχο μια κυβέρνηση. Και όταν βγαίνει, α πούμε, και λέει ο Άδωνη, το ακούσαμε χθε στο ηχητικό, στο Γιώργο Αυτιά, ότι όταν έρθει ο Κυριάκο Μητσοτάκη θα κάνουμε εκατοντάδε χιλιάδε θέσει εργασία. Mm. Εκατοντάδε χιλιάδε. Mm. Αυτό δεν πρέπει να σχολιαστεί με τη γνωστή ηρωνία ή σατυρική προσέγγιση, η κοροϊδευτική προσέγγιση, δεν πρέπει να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Θα το αφήσουμε έτσι, δηλαδή ό,τι λέει ο αντιπρόεδρος της Ν. Δημοκρατίας που πολλά από αυτά που λέει είναι το ίδιο το κόμμα. Και πρώτος εψίχου στην περιφερειά του, όποτε κατεβαίνει. Δυστυχώς για το κόμμα. Δεν πρέπει να ακούσουμε και να σχολιάσουμε. Δεν τον βάζουμε εδώ και τον δεχόμαστε όπως το έχει πει και συνεχίζουμε μετά παραπέρα. Ακόμη και αυτά τα επιφωνήματα και όλα αυτά που βάζετε τα βάζουμε για να σχολιάσουμε δηλώσει άλλων στελεχών ή του Κυριακού Μητσοτάκη. Μα τι απαντάμε τώρα περίπου. Μην, μην το ψηφίσει, αγάπη μου, άμα δεν θε να ασχολούμαστε. Εγώ δεν Όχι εσύ, και εσύ. Πρώτο στην περιφέρεια του τον ε, βγάζετε. Ήρεμα. Oh, δεν είναι πρώτο. Τι δεν είναι, δεν είναι πρώτο στην Α ή στη Β Αθηνών που είναι. Τι δεν είναι περίπου. Δεν είναι 70.000, δεν είναι πρώτο. Ποιο είναι πρώτο. Δεν θυμάμαι κάποιον. Ωραία, είναι κυριάκο. Πεντάλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλά δεν μεταδίδουμε εδώ τι βγάζει ο λαό πρώτο ή δεύτερο ή τρίτο. Έχουμε και ένα κριτήριο. Μα όχι, αλλά μα το βάζει στη ζωή μα. Εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Εκφράζει τον τρόπο σκέψη τη Νέα Δημοκρατία, την αυριανή κυβέρνηση, το σκληρό πρόσωπο τη αυριανή κυβέρνηση. Το εκφράζει τον κοινικό τρόπο αυτό. Αυτό δείχνουμε. Αυτή την πλευρά εμεί αναμεταδίδουμε εδώ. Δεν βάζουμε τράλα, τραλαλό, τα άκη και τα ου και δεν το σχολιάζουμε μετά. Επίση, είναι ένα άνθρωπο που κυριαρχεί στα ΜΟΜΟΕ. Προσπαθούμε από αυτό που βάζουμε. Άλλο ένα 98% υπάρχει που δεν βάζουμε. Που αναγκαστικά mm. πέφτουμε πάνω συνέχεια γιατί ξέρετε Λοιπόν, οι διαφημίσεις και εδώ είμαστε Πάντως χτίστηκε μια φιλία που δεν την περίμενα Εκείνο πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις Και ότι θα θελήσει mm. να διορθώσει σε νέα βάση Και ότι έξω στην Ευρώπη τον αντιμετώπισαν με ειλικρίνεια Με ειλικρίνεια mm -hmm. Ο Λεβέντης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Ού, Τα βρήκανε, λίγο τα κοιμιάζανε Καλά, ο Λεβέρι, όποιον, θα Μια μέρα να πριν είναι. πάει, ε, αν η κυβέρνηση μπροστά, μια μέρα πριν πάει, λέει ε, άρχισε να φτιάχνει το κλίμα. Mm. Με τον πατέρα, εμεί okay. συγκεντρώμε το μυτσοτάκι, έχουμε ένα κόκκινο και αυτά και, αλλά, μ, και θέλω να γίνω φίλος έλεγε μια μέρα πριν. Και χτες βγαίνοντα λέει ένα φίλος Έγινε φίλο. Αμέσω, τον κέρδισε. Το, ο καρκίνο που είχε στείλει ήταν και για όλα τα το σόγια του Μιτσουτάκη. Ε, ναι, αλλά εντάξει. Ο Κυριάκο τίποτε... είναι όλα τα το σόγια του Κωνσταντίνου. Ναι, αλλά όπω βλέπει, αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί είναι σοβαρό ο Κυριάκο. Ναι, ναι. Σο... <laughs> δεν υπολογίζει αυτό. Το <laughs> ναι, με αυτό. Είτε, δεν δε, είπε, δε, καλά, δε... και ο Βολεβέντο αν το έλεγε δεν ήξερε ότι θα βγει σοβαρό ο Κυριάκο, α πούμε. Ναι. ναι. Λοιπόν... εξαιρέσει καρκίνο από εκεί. Μπορεί, θα, θα με, με νεότερη εκπομπή φαντάζομαι μπορεί, Θα μπορεί. γίνουν τα δέοντα Να ακούσουμε μπορεί τι άλλο Μπορεί να σε όλα τα σόγια πλήν Κυριάκου Και που τότε μια χαρά είναι και τώρα και να είναι μια χαρά Και όλα τα σόγια μια χαρά είναι και έτσι πρέπει να είναι δηλαδή Και ευτυχώ που ήταν άλλη μια βλακία του Βασίλη Λεβέντη όλο αυτό Μια άστοχη στιγμή, μια ναι, ναι, στιγμή. Θα Αλλά έχει τον καημό του, του το κανάλι τότε Ε είναι αλλιώς χτύψε, χτύψε τους Παπανδρέου η Κατάρα, περισσότερο. Ναι. Όχι με καρκίνο, αλλά χτύπησε του Παπανδρέου. Και άλλο, οι Παπανδρέου ήταν χτυπημένοι έτσι. Ήταν όπως... Αν δει ποιοι είναι οι Παπανδρέου, καταλαβαίνετε ότι έχουν χτυπηθεί από κατά άλλου πολλά χρόνια πριν. Μάλλον του λαού. Του λαού. Αν θυμηθώ τι έγινε δεκαετία του 40 και τι έγινε δεκαετία του 60, κυρίω του 40, άλλον έναν λεβέντη για τον Κυριακό. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα μια γενιά που μετά τα γεγονότα του 65 αισθανθήκαμε σαν χώρο στον χώρο του κέντρου. Ότι πληγήκαμε από την οικογένεια Μητσοτάκη και είχαμε αρνητικό ηλεκτρισμό. Σήμερα ο Κυριάκος, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα, με έπεισε ότι είναι ο Κυριάκος. Δεν είναι ο γιος του Μητσοτάκη. Παραδέχτηκε και κάποια λάθη που ενδεχομένως να έκανε και ο πατέρας του. Και ουσιαστικά θέλησε να είναι ο Κυριάκος. Δεν είχα εγώ σαν Βασίλη Λεβέντης να του το αρνηθώ. Ήταν ο Κυριάκο τελικά. Και μπράβο του. Δεν είναι άλλος. Το ήταν κάποιο άλλο. Ο Κυριάκο, ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει επειδή λέγεται Κυριάκο, όχι Μιτσοτάκη. Εννοείται τώρα, είναι άξιο. Ναι. Είχε και ένα, αλλά... ένα, αλλά... ένα όνομα, αλλά. Δεν βασίστηκε κανεί αυτό. Όχι, όχι. Δεν είναι οι αυτό που πόρτες... λε. Πόρτες... Ξέρεις τι, κλείναν οι πόρτε mm. όταν άκουγαν Μιτσοτάκη. Όταν να το γράψει στο Χάρβατ, λέει: Όχι, δεν δεχτούμε το γιο του Πρωθυπουργού τη Ελλάδα. Όχι. Δεν γίνεται. Δεν θα πάρει τίποτα χρέο. Δεν δεχόμαστε αυτό το πανεπιστήμιο γιου Πρωθυπουργών. Όχι. Και πήγε μετά. Αυτά τα είπε χτές εξερχόμενο στη συνάντηση Σήμερα το πρωί ήταν εδώ Νομίζω εκεί που κάθεσαι Αχ τι καλά Ήταν ο Βασίλης Λεβέντης, okay. τον Νίκο Στραβελάκη Και είπε για τον πάγο που έσπασε, αλλά και. Κι αυτό του γιατί δεν πέναν του βρει ο ίδιο, του φέρνει εδώ Ναι, μέσα. είναι πιο ωραίο εδώ. Είναι, ναι, Νο, αλλά. Ποιο πιο ωραίο είναι εδώ. Είναι καλύτερο. Ήρθε εδώ ο Βασίλη Λεβέντη. Ναι, εντάξει. Αγγίχτηκε. Την άλλη ήταν ο κωνσταντίνου Άγγιξε. Λίγο έχω κάτσει κι εγώ στην καρέκλα που κάθομαι. Συγγνώμη κιόλα. Αυτή τη εβδομάδα έχουν κάτσει διάφοροι. Ήθελε να αγγιχτούνε, γιατί προχθέ είχαμε τον Λεβέντη που λέει Θέλω να σα αγγίζω. Ένιωσε το τάτ. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά να ακούσουμε τι είπε για τον πάγο. Βάζουμε τίτλο τη συζήτηση σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ξαφνικό έρωτα Λεβέντι Κυριάκου. Σωστό ο τίτλο. Ναι, ακούστε, είναι εγώ, πιστεύω, εγώ πιστεύω, σα λέω ένα πράγμα. Ότι είδα ένα μιτσοτάκι ο οποίο είναι διατεθειμένος να ακούσει τον Βασίλη Λεβέντι. Ο τίτλο ξαφνικό έρωτα Κυριάκου. Έχει και σωστός. ένα, ένα είδο θαυμασμού προ το πρόσωπό μου για κάποιε ικανότητε που έχω. Μου είπε ότι είσαι ο άνθρωπο που δικαιώθηκε στιγμή που δεν το περίμενε κανεί. Άρα και αυτό μου λέει είναι ένα πράγμα που δύσκολα συναντιέται. Αλλοθαυμάζεστε πλέον ε, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, εγώ θα Έγινε μία. Έσπασε ο πάγος Όταν γύρισα, είπα στη σύζυγό μου: Έσπασε ο πάγο. Μόνο αυτό είπα. Ε, και θα σπάσει περισσότερο με τρία υπουργεία. Τέσσερα Υπουργεία. Πόσο ελιώνει. Η, ο η εδώ δεν είναι ότι έσπασε ο πάγο. Ο πάγο ήταν σπασμένο έτσι κι αλλιώ. Οι πάγοι αυτοί υπάρχουν για να σπάνε με θέσει κυβερνητικέ και καρέκλε. Καρέκλε. Είδε τώρα το λέω. Καρέκλες, ναι. Ε, το θέμα εδώ είναι ότι ο Κυριάκο, σύμφωνα πάντα με το Λεβέντι, δήλωσε ότι τον θαυμάζει το Λεβέντι. Ναι, και ο Κυριάκο δεν του το χαίρε, έχει εξελιχθεί σε καλό τroll. Ναι, ναι, ότι. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και ο Τσίπρα, αν να θυμάμαι. <laughs> ναι, και ο Τσίπρα είναι <laughs> πρώτο τroll. Ναι, ναι. Αλλά το βρίσκουν όλοι εκεί το Λεβέντι, είσαι πολύ καλό, θα βάζω θαυμάζον Τον γλεντάει. Το γλεντάει ο Κυριακή. Γιατί να μην τον γλεντήσει. Γιατί μην το μην τον ψηφίσει ένα λαός επειδή λέγεται Μητσοτάκης Ναι, και αλλά το θα τον βάλει και σε υπουργεία. Όχι, <χει> λέω. Ο Κυριάκο έχει καταλάβει το ρόλο τη υπόθεση που λέγεται τάξε. Ελλάδα. Σωστό. Από την, με την έννοια και από την άποψη και στο πλαίσιο ότι ένα λόγο πάει να τον κάνει Σωστό. Χωρί να ξέρουμε αν έχει ικανότητα. Σε... Επειδή λέει. Δεν βαριέζει, έχει όλο. Όλοι. Οι είναι πρόεδρο επειδή έχει το όνομα γεννηματά. Ο άλλο έγινε πρωθυπουργό επειδή λέγονταν Καραμαλή. Και ο άλλο λέγεται και είναι πρωθυπουργό επειδή λέγονταν Παπανδρέου. Αχ, υπάρχει κι άλλο Καραμαλή που έρχεται. Ταράζομαι. <laughs> <laughs> <laughs> βλέπω τον βλέπω. Θα γίνει κι αυτό. Ο Μπλασάρ θα γίνει. Πώ θα γίνει ο Κυριάκο πρωθυπουργό. Δύο-τρία χρόνια μαντάρα κι αυτό όπω όλοι κανονικά. Θα έρθει μετά ένα κέντρο αριστερό κόμμα για δύο-τρία χρόνια και αμέσως μετά θα έχουν βγάλει τον μικρό Καραμαλή. Τέλεια. Στη... Άλλος ζαμπός μείνει. που περνάει να βαφτιστεί να να Πώ Πώς λέγεται, πώς λέγεται. Πό, πό, πό. Όνομα. Όνομα θα διαλέγουμε. Ε, τι διαλέγουμε. Ε, κοίταξε, σαν αναφορά το έχουμε όμω κι εμείς ε, ανάγκη. Δηλαδή, μας πήραν τη Βασιλεία. Ωραία, ναι. ναι, ναι. Έχουμε ε, το Βασιλιά ωραία. και γυρίζει και πάει βόλτε. Ο Βασιλιά πια στη Δημοκρατία ή τι να σου πω, κάπω πρέπει να συνεχιστεί και η οικογένεια. Είναι, το είχε πει ο Λαζόμπορν. Είναι ο Πρωθυπουργό. Αν θυμάμαι καλά, τι είχε πει πολύ παλιά, ότι η διαφορά Βασιλεία-Δημοκρατία στη Βασιλεία έχουμε ένα όνομα, στη Δημοκρατία έχουμε δύο, δύο οικογένειε. Στη Βασιλεία, ναι, ναι. μία οικογένεια που μα δει εκεί, στη Δημοκρατία έχουμε τότε ήταν Παπανδρέο Καραμαλίνε. Που τώρα επανέρχεται σιγά-σιγά, μπήκε και από Τσίπρα και στη έχει. μέση, το παιδί από του αμπελόκυπου. Έχει να αποδείξει ότι. Δεν αξίζει αυτό ο λαό να διοικείται από αυτά τα παιδιά. Θέλει να πάνε. Μάλλον. Ξα... Για να ξαναβγάλει έναν μυτσοτάκι, έναν καραμαλί στο βάθο του. Τούνελ. Παπανδρέου δεν βλέπω στο μέλλον το κοντινό. Mm. Τι. Δεν βλέπω Παπανδρέου στο κοντινό μέλλον, εγώ εγόνο, κάτι. Κάποια στιγμή ναι. θα δει. Καταρχήν υπάρχει ο Γιώργο ακόμη. Επανέκαμψε. Υπάρχει, εντάξει. Τον είχαμε χάσει για δύο-τρία χρόνια. Αλλά χωρί μουστάκι Ταμία, λέει, και δεν ο... έχει τη του. Μα για τον πολιτικό του λόγο και για το βεληνικέ του τον θέλουν Είναι πρόεδρο σοσιαλιστική διεθνού. Αν Δεν μπορεί να κυκλοφορεί με το Μουστάκι σαν βλάχος. Ναι, ναι, για να μπορεί να επικοινωνεί άνθρωπος. Πάει, ναι, συναντάει ναι, το Ντουσκ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να πάει χωρίς Μουστάκι. Okay, είναι με μουστάκι. Τουρκο ο τέτοιος, δεν είναι. Ναι, Είναι κάτι ανατολίτικο. Έχει ξεμίνει, είναι κοσμοπολίτης ο Γιώργος. Απορώ πως και τόσα χρόνια έχει το Μουστάκι. Ε, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία ενότητα και το χαρμόσυνο γεγονότο που έσπασε ο Πάγος μεταξύ Λεβέντη και Κούλιν. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο γιατί έχει ο Κούλη να στηριχτεί όταν έρθει στα πράγματα. Τουλάχιστον. Από ένα Οπότε, ο ελληνικός ο λαός, αθρό, από όχι. ένα καλό. Ο ελληνικό λαό από τώρα ξέρει ότι αν δεν δώσει αυτοδυναμία στον Κυριάκο, θα, θα δώσει Λεβέντι. λίγο στον Λεβέντη και λίγο τα υπόλοιπα πολυφάδια. Όλοι αυτοί μαζί θα φτιάξουν ένα κυβερνητικό σχήμα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα άλλων και όχι του ελληνικού λαού. Και ο Σταύρος κύριε. Άμα υπάρχει ο Σταύρο, και αυτό είπε καλά να, λόγια. Μεταρρυθμίσει και ο γιατί, και Ο ελληνικό λαό με τον Σταύρο έχει ένα θέμα. Τι φόβη θα βγει. Μαζί να είναι αυτοί θα, θα, θα, θα είναι μαζί. Μα δηλαδή. τι θα είναι μια κυβέρνηση και θα είναι από κάτω ότι ο, τσί, ο Τσίπρα μόνο του. Ότι τι του χωρίζει. Όλοι ένα και ο Τσίπρα μόνο. Καλά, θα είναι και άλλοι από κάτω. Ναι. Τι του χωρίζει, μπορεί να μου πει. Τίποτα. Την ίδια, τα ίδια μνημόνια δεν τι, ψηφίζουν ναι, Γιατί ναι. να μην είναι και ο Τσίπρα στην ίδια κυβέρνηση, αυτό λέω. Γιατί Α, τα προσχήματα hello, είναι τα χαλόουτα προσχήματα. Πρέπει κάποιο να φαίνεται ότι είναι διαφέρει. Ναι, εντάξει. Έτσι, αν βρει ευκαιρία ναι. να πάει να κουλωτριφτεί λίγο στο αλλά να, να πάρει κάτι από εκεί. Ο, ο, ο Τσίπρα. Δεν αν υπάρχει εντός. περίπτωση. Έχει κάνει τι αποφάσει του Τσίπρα. Μέρκελ και κουκουέι δεν ταιριάζουν. Το κλίσιμο τη ενότητα είναι Λεβέντη Κυριάκο μαζί. Τον Κυριάκο τον έβαλε ο Σιμίτη στην τράπεζα. Ενθυμίστε πώ ήρθε ο Κυριάκο στην Ελλάδα. Ε, παρεκάλεσε ο Γέρο Μιτσοτάκη τον Σιμίτη και τον έβαλαν σε θηγατρική τη Εθνική Τράπεζα με μισθό 6 εκατομμύρια δαχμέ το μήνα. Καλά το είπε. Πού είσαι, εσύ το είπε αυτό? Εγώ, ματσίλισσα, λέμε έτσι. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνει στην αλήθεια, έτσι δεν είναι. Αχόρταγο <Τι> θηρίο, μια νύχτα στο σφαγείο, σιωπή μικρό ταφείο, αέρας που φυσά. Ορμάει και βριχάτε μα τα πουλια φοβάται. Στα αίματα κοιμάται με κλάματα ξυπνά. Ανέκυκτο τοπίο, βασίλειο, πορνίο. Και κάθε τι οικείο παράθυρο ανοιχτό. πολύ, πολύ ευτυχία σε άρρητη αριθμία. Ακούρα στη θυσία, μαχαίρι κοφτερό. Ανλόχο την πορεία, λαφραία ανεμία. Φανάσιμη αρμονία. Ακούμε Αποστολή. Ακούμε του κολεκτίβα. Mm. Οπότε ε, όπου έχουμε και κοντά μα όμω τον ε, Φάνη Μαργαρόνι, εν, έναν εκ των πολλών. δημιουργών ε, και των πολλών, των έξι α πούμε κολλεκτιβιστόν. Κολλεκτιβιστόν, που είναι. Έλα Φάνη. Φάνη, γεια σου. <laughs> Τι κάνει, κολεκτιβιστά. Πώ αυτό αποκαλούστε κολεκτιβιστέ. Κολεκτιβιστέ. Collectiv <laughs> <laughs> α, α, εντάξει. <laughs> α, <laughs> από την τουλάπα ή εκτό τουλάπα, <laughs> <laughs> α ναι, ναι, ναι, Ο καθένα διαλέγει. Προσοχή, <laughs> πάμπερ. Λοιπόν, γιλέτε? καλά, ωραία. Να εδώ. <laughs> στα ωραία κι εμεί κι εσεί. Εσεί έχετε ωραία. δρόμενο, δρόμενο έχετε. Happening, πώ να το πούμε. Χάπενινγκ, έχουμε χαμό μεγάλο. Τι έχετε, για να θα γίνει. Λοιπόν, παίζουμε το Σάββατο στο Γκαγκάριν. Μια μεγάλη συναυλία. Παρουσιάζουμε το δίσκο μα στα σύρματα. Και μαζί έχουμε και διάφορου φίλου με του οποίου θα κάνουμε κάποια κομμάτια μαζί. Ναι. Για πε. Καλά θα περάσουμε. Ωραίο κομμάτι θα είναι. Για πες ποιοι θα είναι, ποιοι θα είναι μαζί σα. Θα είναι ο Νικόλα από του Ράζασταρ. Ναι. Θα είναι ο μόνιμο κάτοικο. Θα είναι ο Δημήτρη ο Καλατζή από του Τσοπάνα Ρέιβ. Θα είναι ο MC Γκίνκα. Και θα είναι και ένα νέο crew hip hop Clinic Tactics. Γενικά έχουμε επικεντρώσει καλεσμένους καλεσμένου από το χώρο του hip hop. Ναι. Με ξέρει δηλαδή το Δημήτρη, τον Τσοπάνα. Γιατί απα... είναι... Εσεί δεν είστε τέτοιοι, γιατί διαλέξατε τέτοιου. Έμα τα ανατρευτικά δεν είναι τα Αυτά, ωραία. Ναι, δημιούν. όχι. Ωραία είναι, δεν το συζητώ. Ε, Απλά βέβαια. δεν ξέρω αν, αν υπήρχε concept πίσω από αυτό, αυτό να μας πεις. Ε, το concept είναι ότι κάνουμε ένα crossover ανάμεσα στη rock-μουσική και τη hip-hop, το οποίο δεν είναι κάτι φοβερά καινούργιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δουλέψαμε πάρα πολύ για να γίνει αυτό ωραίο και να μείνουν ευχαριστημένοι και οι φίλοι και από το hip-hop. Αλλά θα είναι πολύ ωραίο, θα είναι πολύ ωραίο, θα είναι πολύ δυναμικό όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι ε... Τώρα εσεί, ω δημιουργοί μέσα σε αυτή την κατάσταση, την ίδια ερώτηση και συζήτηση την έχουμε κάνει και παλιότερα, αλλά επειδή η κατάσταση είναι μεν ίδια με πριν δύο χρόνια, αλλά νομίζω πάει και λίγο προ το, το χειρότερο. Τι αλλάζει, χειρότερο, αλλάζει, μόνο αλλάζει μόνο. κάτι στο πώ βλέπουμε τα πράγματα, πώ αντιλαμβάνεστε, πώ νιώθετε, Κοίταξε, ξέρει και εσύ ότι σε κάθε κλάδο δεν είναι ίδια τα πράγματα με στο κεφάλι του κάθε ενός Εμεί αντιλαμβανόμαστε λίγο διαφορετικά από την πλειοψηφία τα πράγματα. Ε, Κοίταξε, έτσι κι αλλιώ, εμεί πάντα δουλεύαμε πρωινέ δουλειέ. Αυτό που λέμε πρωινέ δουλειέ τέλο πάντων, γιατί οι απολαβές από μουσική έτσι κι αλλιώ δεν είναι αρκετέ ώστε να επιβιώσουμε. Επομένω, βλέπουμε τα πράγματα κατάματα ω εργαζόμενοι πρώτα και μετά ω καλλιτέχνε, ω δημιουργοί. Παράλληλα, το κρίσιμο είναι η δημιουργία σε αυτή τη φάση, αν μπορεί ο καθένα να, να πάρει θέση, γιατί. Με λύπη βλέπουμε ότι σιγά και πάρα πολύ αργά κάποιοι κάνουν βήματα από τους πιο γνωστούς αλλά από τα κάτω ε, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, ένας έντονος αναβρασμός και νέοι καλλιτέχνε, όλο και πιο πολύ παίρνουν θέση απέναντι στα πράγματα και θέλουν να γίνονται πιο δυναμικές ε, εκδηλώσεις και όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και κοινωνικά ε, σε, σε επίπεδο κινημάτων δηλαδή θέλω να πω. Ναι. Ε, Τα πράγματα όντως είναι από το κακό στο χειρότερο, δηλαδή σκεψω ότι τώρα εμείς, πούμε, είχαμε κάποια έσοδα για παράδειγμα από την ΕΠ; ΑΕΠ. Τώρα εδώ γίνεται μήλος, δεν βλέπεις τι γίνεται, ναι, δηλαδή ναι. πάνω στην πλάτη μας και ακόμα και αυτό το νομοσχέδιο που λένε τώρα θέλουν να περάσουν, ακόμα και αυτό δηλαδή είναι ουσιαστικά ε, στην ίδια ρότα. Εκμετάλλευση δηλαδή του προϊόντο του δικού μου από επιχειρηματικού και κλπ. Α, να πάω στο διάλογο δηλαδή. Ένα λευβέντη θα μα σώσει. Νομίζω, ναι. <laughs> <laughs> με, με, με το μιτσοτάκι βέβαια. Εσεί αυτή η μίξ που κάνατε, αυτό το, <laughs> το με τον Κυριακό, που Το πράγμα, τελευταίο, βρέ, ναι, ναι, ναι. <laughs> το, έχουμε βάλει λάει, και και. <laughs> το έχουμε βάλει και παλιότερα. <laughs> έχουμε πολλά. Από αρχείο είμαστε μια <laughs> χαρά. Δίνουν και λαβία, ανανεώνουν συνέχεια το αρχείο. Τόσο που δεν το προλαβαίνουμε. Να ότι ρωτήσω κάτι, το συναυλία είναι το Σάββατο. Είναι το Σάββατο το βράδυ, ναι, στο κακάλι, Ωραία, ναι. Δεν, Δεν έχει το... survivor, οπότε μπορεί να έρθει ο κόσμος. Άστα να πάνε με αυτό το survivor. <laughs> νιώθω λίγο περίεργο στο παρακολουθώ. Δεν δεν παρα... Κάντε αγωνίσματα, συγνώμη, γιατί δεν συγνώμη. κάνετε αγωνίσματα στη σκηνή. Α, ένα είναι αυτό. Πάπληκ είστε και αξίζει τι περισσότερο. <laughs> ναι, ναι, με μουσια είστε. Ο Θανάτη θα μπορούσε άνετα να πάει στο survivor ή έχει βγει από το survivor για να έρθει στην αυλεία. Εσύ δεν έχει το look και του manager αυτό rugby. Αυτός αυτό. το... Σαν το manager ράκμπινγκ. <laughs> αυτό το περιποιείται λίγο άλλο συνεχίμα. <laughs> θα μπορούσαμε να είμαστε επίτιμοι καλεσμένοι, όπω είναι έτσι κάποιοι καλεσμένοι. Θα πάτε να δώσετε στην στον Άγιο Δομινίκο. Που λέει και όταν η Μανίδη συνέχεια. Πάγει μου, Ναι, μπράβο. Μ' αρέσει που λες ότι είσαι μειοψηφία, δεν βλέπει survivor. Δηλαδή, Λάουρο Ανάργε, δεν έχει δει ποτέ. Δεν του ξέρω εσύ. Δεν του ξέρει, μάλιστα. Το όνομα Ντάνο δεν σου λέει κάτι. Το όνομα κάτι μου λέει και το άλλο το Χαταμπάκο. Πώ το λένε. Αυτό δεν ξέρω. Τα Χαταμπάκο, τα γνωστά που λέμε. Τα νησιά τα Χαταμπάκο. Ξαντεύγει τον Γκαλαπάκο. Ναι, είναι. Δίπλα-δίπλα είναι. Λοιπόν, θα δώσουμε και προσκλήσει για το Σάββατο. Οι, δε, οι, 10, ε, οι 10, δεν έχουμε 10 διπλές θα δώσουμε, ναι. 10 διπλές, δώστε, Οι πράγμα. 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση ε, για αυτό το Σάββατο στο Γκαγκάριν στι 8 Απριλίου στι 9 η ώρα. Ανοίγουν οι πόρτε. Στι η ώρα ανοίγουν οι πόρτε. Θα έχει ένα DJ set από Coffee Break Cookies. Οκ. Okay. Και καλή και... αυτή η προσπάθεια που βλέπω και πολλέ μπάτε Τι Γκάνετε για να μην είναι ανοιχτό το Γκαγκάριν. Μπράβο. Ε, ναι, που κάνετε όλοι τι στο και είναι σωστό. Ε, ε, ε, ναι, ναι, εκεί πέρα. Είναι δεν ένα χώρο που πολύ ανδρωθήκατε εκεί πέρα, οπότε είναι καλό να μην είναι. πρώτη φορά, δεν να Α, δεν έχετε παίξει ούτε, ούτε, ούτε καλεσμένοι, μόνο σαν θεατές έχουμε πάει. Οπότε δεν ανδρωθήκατε εκεί, άκυρο. Όχι, δεν <laughs> αλλά σα το ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πάντα έτσι να πηγαίνετε κάνει και το αντιφασιστικό CD δική τους ιδέα ήταν, μας είχαμε παρακινήσει είχαμε μπει και εμείς εδώ με τη δύναμη που τη μικρή που είχαμε το μια, το... απάντηση, μια απάντηση στο φασισμό ναι, ναι, που είχαμε τότε, κάνει το CD που ήταν ένα πραγματικά ωραίο CD ένα δικό του τραγούδι όχι ένα δικό τους τραγούδι, ε, όχι όχι, είναι δικό τους ήδη, τραγούδι γιατί είναι διασκευή ο Ναι, ναι, ο και θα που κι να Τα κάνω, ήταν εγγραφτό. Θέλω, δεν το θέλω. Όχι τραγουδώ. Να το πουλαιώ, να σήσω; Όταν πάω στον παραγωγό, πρέπει να βολέψω. Έτσι το γραφτό να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Να σισαλέψει; για να σα αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Να είναι λόγια, λόγια χωμολόγια. Σα καλωκαρδίσω για να σα γαλουσοίσω κι αποχαιρέω συναδελφικό. Να χαμογελάω στο κοινό. Να του αλεύω για να το μερεύω. Να του φυρίσω να τον ανοουρίζω. Να το φουντώνο, να το ξεφουσκώνο. Και στην κόμμουνα να είμαι ο Πορτουνα, για να σα εκτονώνω με πλαίσιο το νόμο <Τοίλια> Δουλειάζουνε να τα τροτά των καθιερωμένων για να διατηρήσουμε τα οικονομικά των ευαρεστημένων Γουραγια και δόξα τω Θεό, Τα καλά στον καπιταλισμό. Είναι πως έχει βίδα. Αν πιάσει το μηχανισμό, από τα αυτιά το πιχάρι στο λαγό. Τον πελοπίθα προς με μια τσιμπίδα. Στην παρθενόπτη, χαρίζει ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνάσε στα σαλόνια. σε πια μάνα, ξεγένα στο κράμα και του εργατή καβάλισε στην πλάτη Μάθε να πει αμάντια και φάσε στα κομμάτια και ράει στα κομμάτια Με πίσανε να γίνω ρε ο νηστής και να γυρίσω δίσκο θα'ρθεί όμως καιρός που κι εσύ θέλει να πιστείς πως εκεί δεν την βρίσκω Μην τηλεφωνείτε άλλο, έχουμε του 10 να του πούμε. Είναι οι νικητέ, λοιπόν. Είναι οι Λιαγκυρδό... Λιαγκριδόνη Παναγιώτη, mm -hmm. Αγγελοπούλου Κατερίνα, Αυλονίτη Σωτήρη, Κοήλης Εμμανουήλ, Γεωργουσόπουλο Χρήστος Χατζηδάκη Γιάννη, Ψυχογιώ Παναγιώτη, Σπυροπούλου Ευαγγελία, Ζήση Βαρβάρα, Μόνο Θεοδόση. Λοιπόν, αυτοί οι 10 κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για το, το μεγάλο live που θα γίνει το Σάββατο στι 8 Απριλίου των Κολεκτήβα στον Καγκάριν. Οι πόρτε ανοίγουν στι 9.00. Το γκαγκάρι είναι στη Λιωσίων. Τώρα δεν θυμάμαι πόσο. Μιαλά, το θα ξέρουμε. το βρείτε τώρα. Λιωσίων 205 νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Θα το βρει μόνο, εντάξει. Αγγουλάρει και το βρίσκει πια. Σε πάνει χάρτε μόνοι του. Λιωσίων 205, κατά το παν. Δεν Λιωσίον. κάνουμε τίποτα. Πατάμε ένα κουμπί και κάνει το κουμπί τα πράγματα. Λέτε το όνομά σα από ελληνοφέλεια και αυτά θα το πάρετε το. Και μετά θεωρούμε ότι έχουμε κάνει κάτι σημαντικό. Σταμάταμε να μην πατάμε. Γιατί παλιά κάνανε όντω πραγματικά οι άνθρωποι κάτι. Δεν είχαν τέτοια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Τώρα πατά ένα κουμπί και λε ότι εσύ το έκανε. Κουμπί πά Μα στείλανε από τι εκδόσει Ιαννό. Πάει Εννοείται δεν Λίγο... Εννοείται δεν ε. Μα στείλανε τι εκδόσει το βιβλίο του Μίκη Θεοδωράκη, Μονόλογοι στο Ολυκαβιέ. Να του ευχαριστήσουμε. Είναι... Αυτό το βιβλίο αποτελεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση του προηγούμενου βιβλίου του Μίκη Θεοδωράκη που λεγόταν Διάλογοι στο Ολυκόφο. 90 συνεντεύξει. Το δίδυμο αυτό. Τα δύο βιβλία πραγματεύεται την τελική του προσπάθεια, όπω λέει ο Μίξι να συνδέσει το τέλο και την αρχή μια νέα Ιστοπία ω επιστέγασμα τη ζωή και του έργου του. Από τις εκδόσει Ιαννού, ευχαριστούμε πολύ, το βλέπω εδώ, ογκώδε είναι, σημαντικό Ανδιαφέρον, είναι. Έχει. έχει. και έναν, πώ να το πω, αστρολογικό, όχι, μουσικό γαλαξία του Μίξι ένα έναν χάρτη. Και τι έχει. Σε ασπρόμαυρό, σαν ολιβιέ. Πότε, από πού, έργο γέννησε τι. Δηλαδή γύρω από το Ζορμπά βλέπω τη γειτονιά των Αγγέλων ε, Ο ένας Όμηρος είναι από την όπερα Αντιγόνη Τα έχει σαν αστέρια φανταστείτε Είναι περιέχετε μέσα στο βιβλίο Έχει ένα ενδιαφέρον για όποιους και όσους αγαπούν το έργο του Μίκη Στοδωράκη Το πνεύμα του Και όλο αυτό το στίγμα το ανεξίτηλο που έχει αφήσει ήδη στην ελληνική πραγματικότητα Δεκαετίες τώρα Είναι ένας από τους δύο, δύο πυλώνε. Τη Ελλάδα, τη ωραία Ελλάδα, ο Μίκη στο ο Μάνο Κατζιδάκι. Η ζωή του στον προηγούμενο αιώνα νομίζω τα υποδηλώνει όλα αυτά. Πάμε τώρα στο ακριβώ άλλο. Βασίλης Λεβέντης λέει για τις συνακροάσεις και τι ανακροάσει και αυτό γιατί όλα τα κόμματα και οι δύο ομάδε μεγάλε μιλάνε όλοι μαζί, ξέρει, για να ακούσουμε. Καλό αυτό. Σε σήμερα, χθε είχα ραντεβού στο γραφείο πριν την συνάντηση με το Μιτσοντάκι. Με το λογιστή είχατε, για να καταλάβετε. Και μπαίνει η κοπέλα μέσα μου λέει έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα Ορισμένε μέρες τώρα, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Λέω τι πρόβλημα έχετε. Λέει σηκώνει με το τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνο και δεν είναι κανείς και όταν τους ρωτάμε Ποιοι είστε, λέει: Είμαστε από εσείς κουκουέ. Εσεί είστε. Ρωτάγανε αυτοκουκουέ κουκουέ, εμεί είμαστε. Και από χρυσή αυγή παίρνουν. Ναι, και από χρυσή αυγή. Μόνο του χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι μια δημοκρατία. <κοί> Δεν έχετε πάρει στο τηλέφωνο. Χτυπάει Όχι, μόνο, το μόνο το τηλέφωνο. του χτυπάει, του σε καλεί κάποιο. Αντί λοιπόν να είναι κάποιο να σε καλεί, ρωτάει από μέσα ποιο ή ποιοι είστε. Άρα ούτε το Κουκουέ είχε πάρει τηλέφωνο. Όχι το τύο, όχι το Κουκουέ, δεν κατηγορείται. Άρα ξαφνικά χτυπάει ε, το, το τηλέφωνο. Και είναι και το Κουκουέ θύμα του. Ναι, ναι, ναι. του και στα δύο κόμματα, Ένωση Κεντρών και Κουκουέ. Ναι. Και λένε και οι δύο κόμματα. Και μιλάνε δύο, δύο δυο δυο δυο άνθρωποι, δυο άνθρωποι που δεν πήρε ο ένα τον άλλον. Και αυτό γίνεται με εσά και τη Χρυσή Αυγή. Μερικέ μέρε. Με εσά και τη Νέα Δημοκρατία. Yeah, με τον Ολυμπιακό. Ναι και τον και... Παναθυλαϊκό. Ωραία. Τι είναι αυτά. Τι είναι. Για ένα συγκεκριμένο κτίριο στην Κατεχάκη. Τι είναι όλα αυτά. Ούτε μια δουλειά δεν μπορούν να κάνουν σωστά. Επί Πασόκ. Υποκλοπέ επί Πασόκ. Υποκλοπέ επί ΣΥΡΙΖΑ. Γινόντουσαν όλα ωραία. Βέβαια είχαμε και εκεί κάτι για για Κατεχάκη. Κάτι θέματα και με τον Τσάλαν. περιπτώσει. Εδώ άλλον. Μήπω ο Νίκο Στο Λεβέντι που είχε πατήσει ναι, κάτι ναι. κουμπιά σε ένα live και πέσαν κάτι μουσικέ και δεν ήξερε κύριε και σηκώνε το πρόεδρο. Τι πάτησε εκεί, παιδί μου και τέτοια. Ναι. Μήπω είναι αρνούλα. Η αρνούλα την έκανε. Τώρα ωραίο είναι που λέει, παίρνει, σηκώνει ένα το τηλέφωνο και ρωτάει ένα τον άλλον ποιο είσαι. Είμαι από το Κουκουέι, είμαι από το Λεβέντι. Φαντάσου τώρα να είσαι από το Κουκουέι από το τηλεφωνικό κέντρο να σηκώσει και να πέσει στο τηλεφωνικό κέντρο του Λεβέντι. Λεβέντι. Τι λε. Τι να πει. Γεια σα που είναι και ο Κυριάκη. Τι υπουργεία θα πάρετε στον κύριο Λεβέντι, γιατί έχετε γραφτεί εσεί. Ράφτηκα για αγροτική ανάπτυξη. Παίρνει ένα Ζακάρ, μπαίνουν τα γραφεία του Ολυμπιακού, μπαίνουν και του Πανεθνιακού. Για φαντάζομαι αυτοί μόνοι του τι είστε, oh, εκεί Πανεθνιακό. Oh. Εσεί ο Ολυμπιακό. Okay. <laughs> Χάμο, μακελιό, χουλικάνι από τα τηλέφωνα, τα σύρματα. Ευτυχώ δεν θέλουν εκλογέ τώρα οι Σιριζέ, να ξέρει. για ποιο Γιατί λόγο. Για δεν έχουν πέρσουνε... αναπτύξει πλήρω. Και δεν έχουν, Όχι, ε, δεν έχουν τί... πάρει το ξεβιδωτικό καρέκτημα. Είναι αυτά, αυτά που τα λε, εσύ που Να εγώ και καχύ εντρεχη. Επειδή δεν έχουν. Ε, αναδείξει την αριστερή ταυτότητά τους Εμείς δεν έχουμε καθόλου στο μυαλό μας εκλογές Διότι μέχρι τώρα, μέχρι τώρα δεν έχουμε ε, παρουσιάσει την πολιτική μας προς τον ελληνικό λαό Σε όλα τα ζητήματα της κοινωνίας Και τι θα κάνετε το φτάσουμε στο αμήν μισο, αυτό. Επομένως ο σχεδιασμός μας, ο σχεδιασμός μας είπα, δεν είναι για εκλογές Γιατί δεν έχουμε παρουσιάσει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Θέλουμε να δώσουμε την αριστερή μας, την προοδευτική μας ταυτότητα στην ελληνική κοινωνία. Όχι. όχι. Πόσο καιρό θα του πάρει να μας δείξουν αυτή την ταυτότητα. Ε, ναι, είναι ένα θέμα Δεν ξέρω αν θέλουμε να τη δούμε αυτή την αριστερή ταυτότητα ε, Γιατί ναι. παρά νομίζω, είναι αριστερή νομίζω, αυτή Αυτή, νομίζω, αυτή νομίζω, είναι αριστερή πο, αυτή. Ε, Πονάει, το, το, τόσο αριστερή πονάει Είναι ο κύριος Μπαλαούρα εδώ τον αυτούσαμε Ναι, ναι, ναι ε, επίσης, να του πω ότι η αριστερή ταυτότητα Όταν θα μειωθεί τώρα και άλλο το αφορολόγητο Δηλαδή σε ανθρώπους που ήταν πολύ φτωχοί Και είχαμε αποφασίσει ω πολιτεί Ότι σε αυτούς δεν θα τους φορολογούμε Γιατί κάποτε έπαιρναν 12.000 εισόδημα, μετά το κάναμε 8.000 πάλι αριστερή κυβέρνηση εισόδημα και μετά τώρα το κάνουμε 5.900. Από αυτό προκύπτει η αριστερή ταυτότητα. Άρα μπορούμε να πάμε σε εκλογέ, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Από αυτό και μόνο. Ναι, ναι, δεν είναι λίγο. Τώρα Μας αφαιρεί τα καπιταλιστικά γραμμάτια που έχουμε όλε τι τσέπε Ναι, μας, ας ναι, ας ναι, αυτό ακριβώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο με ένα πολύ έτσι, τραγούδι που κάνει καριέρα εκατομμύριων βιού views. Και αυτιών. Και αυτιών και δεν ξέρω το τι άλλο. Σας αποχαιρετούμε αύριο τα υπόλοιπα σε λίγο μαγκαζίνι. Γεια σας.